παντός προσώπου ανεφτυρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως ήτι ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόχορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. Πάσα τη άκτη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών.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 Οι άλλοι θέλουν να κοιμάται μπορεί, Ποια λόγια μπορούν να περιγράψουν τη μεγάλοσία. Πόσες νομίες, φορές θα δισταθεί Έχει αρχίσει να, να φοβάται το αλλά Σχολή και διότι, σπίτι, κοινύμα, δουλειά και σπίτι Στουρνάρι πατησίων, μη γεωπλησίων Νύχτωσε κι έχει κουραστεί Κλείνει την πόρτα να πόδε στενάζει Το ίδιο άσμα ευρεάζει. Συγνώμη, τα ίδια πάλι. Όλα που ήσουν Εδώ πολυτεχνείο, η Χούτα δεν έπεσε ποτέ και ασλε κανέναλα στο σχολείο. Η Χούτα δεν έπεσε ποτέ και ασλε κανέναλα στο σχολείο. Πολιτής. Από μια χώρα που τα πάντα στον αέρα Σας μιλιά ένας μικρούτης μαθητής Που πήρε τώρα τα Χριστούγεννα μια σφαίρα Εδώ, εδώ πολυτεχνείο Εδώ, εδώ πολυτεχνείο Μπορεί να με πέταγαν χαζό Μα σαν κι αυτούς μάτια δύο Ακόρα τ' έχω πάρει στο πλανίιο. Γεια σας φίλη του πλατεία Ρέντιο. Επιστρέψαμε μετά από μια εβδομάδα. Ναι, ναι. Βαράντα τηλέφωνα εδώ. Μετά από μια βδομάδα απουσίας καταφέραμε και e se io muoio da partigiano site La soy montaña, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao, se τσάου, La τσάου, montaña, sotto τσάου, Επιτέλους ξανά στο μολυνισμένο αέρα των κατεχομένων όπως ανέβασε ο Νυχτερινός στην πρώτη ανάρτηση του site μας αφού το ξανανεβάσαμε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα άρθρα, τα οποία ανέβαιναν στο facebook κατευθείαν και όχι στο site όσο δεν λειτουργούσε το site μας, τα ανεβάσαμε όλα πριν από λίγο στο site μας. Η μαύρη λίστα στις τέσσερις δεν έπαιξε Όπως σας γράψαμε πήγαμε να τους μαυρίσουμε Πήγαμε να σχίσουμε τα πολιτικά μας δικαιώματα Και όπως λέγαμε και πριν Με το νυχτερινό Νίψονα νομίματα Κατεβείτε στις εκλογές, όσο αποφασίσετε να ψηφίσετε, όσο αποφασίσετε να πάτε, κατεβείτε, μαυρίστε τους, τα κινήματα της περιοχής σας, στηρίχτε τα κινήματα της περιοχής σας, συνήχετε τη δημοκρατία. Το ψηφίσουμε αντιμνημονιακά είναι αυτονόητο. Σε λίγο, όπως σα είπαμε, θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Κόκα του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας και Υποψήφιο με τους Ανεξάρτητους Έλληνες για την Ευρωβούλη. Απευθείας! Από Θεσσαλονίκη όπου διεξάγεται το δημοψήφισμα εναντίον της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΑΘ, εναντίον της του νερού στη Βόρεια Ελλάδα. Απευθύς από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα δημοψήφισμα που μάλλον δεν άρεσε καθόλου στην κυβέρνηση και στα διωτικά συμφέροντα το οποίο εξυπηρετεί και δεν άρεσε καθόλου όπως το φαίνεται στον κύριο Μιχελάκη για τον οποίο και είναι παράνομο. Όμως, οι πολίτες πάνω στη Θεσσαλονίκη έχουν στήσει τριπλές κάλπες σήμερα, όχι μόνο για τις δημοτικές και τι περιφερειακές, αλλά και για το νερό. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο θα έχουμε στον αέρα τον Γιώργο Κόκα από το ελληνικό κίνημα άμεσης δημοκρατίας και υποψήφιο δουλευτή με τους ανεξάρτητους Έλληνες. La soy montaña con pela chao ven la Γεια σα, κύριε Κόκα. Είμαστε στον αέρα, στο πλατείο Ρέντιο. Καλησπέρα σα από τη Θεσσαλονίκη. Χαιρετώ του ακροατέ. Γεια σα, είστε μπροστά στι κάλπε που γίνεται το δημοψήφισμα για την εναντίον τη ιδιωτικοποίηση του νερού. Βρίσκεστε εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Ουσιαστικά ολοκλήρωσα την εποπτεία στο Δήμο Θερμαϊκού, ένα από τι 11 δήμου τη ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται το δημοψήφισμα για το θέμα τη ΕΙΑΘ δηλαδή της μη ιδιωτικοποίησης της εταιρείας ίδρυψης αποκέλευσης Σαλονίκης και κατευθύνομαι προς την Κεντρική Εκλογική Εφορευτική Επιτροπή δηλαδή στο Δημαρχείο της Σαλονίκης, ο κέντρος της πόλης, γιατί στις 7 η ώρα ξεκινάει το έργο της καταμέτρησης της επίσημης των ψήφων Τελικά δεν είχαμε προβλήματα γιατί λέγανε ότι δεν θα αφήσουν να γίνει αυτό το θεμοψήφισμα ότι είναι παράνομο, έτσι έλεγε η κυβέρ ναι, είναι σε αυτά τα οποία έγραφε, τα έχω μπροστά μου από αυτέ που κάνουμε έκτακτε σκέψεις. Ε, τόσο δηλαδή το έγγραφο του κ. Μιχελάκη, του Γραφείου Υπουργού, που έστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Κοινοποίησης και στον Υπουργό Δημοσίας και που έλεγε ότι κάποιοι στήνουν παράνομα κάρτες τόσο υλικών συγχωρητήμάτων και να με διμνήσειται κλπ. Ε, όπως το χειρότερο της τη εισαγγελίας όπου έλεγε ότι δίθεν η χρησιμοποίηση εκλογικών καταλάβανον από οποιαδήποτε άλλο για σκοπό μη εκλογικό τιμωρείται με ποινές, ε, δηλαδή ποινικέ διώξης ε, και πολλά άλλα να καταμιουργηθούν όλοι κλπ. Αυτά τα θεωρώ τραγικά για τη δημοκρατία. Ε, καταρχήν, ε, αμέσως αντιδράσαμε, είχαμε μια σύσκεψη όταν μας κοινοποιήθηκαν αυτά τα έγγραφα, όπου ε, προφανώ ε, και αυτή τη μικρότητα που έδειξε η κυβέρνηση απέναντι στη δημοκρατική διαδικασία, ε, την παραλλάξαμε αντί για του εκλογικού καταλόγους Έγιναν με κατάλληλη διαδικασία κοπήτρων ε, και πληροφορική. Ε, οι λεγόμενε λίστε δημοτών. Δηλαδή αφαιρέθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία από του εκλογικού καταλόγου, διάρκεια, ειδικό εκλογικό αριθμό ε, και έτσι ε, είχαμε κάτι καινούριο. Μίστα δημοψηφίσματο που είναι κάτι άλλο από τι εκλογέ. Με αυτόν τον τρόπο αποφέρθηκε οτιδήποτε εκτροπή πολιτιακή. Γιατί τον απαγόρευαν με μάτ και με μιμήσει και ό,τι άλλο μια καθαρά δημοκρατική διαδικασία θα ήταν μια ακόμη εκτροπή του συντάγματος. Μια κατάλυση του συντάγματο. Δηλαδή ποινικοποίησαν κανονικότατα τη δημοκρατία για το δημοψήφισμα. Δεν θέλησαν να ποινικοποιήσουν, δεν τα κατάφεραν. Υποχώρησαν μέσα στην αποφασιστικότητα των δημάρχων, των δημοτών και οι μόνοι που ανήκουμε στην Εθνική Εκλογική Απονοητική Επιτροπή, όπου ε, είπαμε αμέσω ότι αυτό είναι μια νομιμότατη διαδικασία, αφού του πειράζει η χρήση των εκλογικών καταλόγων, που βέβαια δεν έχουν μόνο οι Δήμοι, έχουν και όλοι οι υποψήφοι, ε, και το οποίο έπεσαν σε αυτό το γελίο επίπεδο, να φοβούνται την έκφραση τη λαϊκή θέληση, να έχουν στοιχεία πανικού την παραμονή των εκλογών, και όταν λαμβάνεστε ότι δεν πρέπει καν να γίνονται τέτοιε. Διαδικασίε. Ε, γι' αυτό και εμεί απαντήσαμε και έγιναν όλα ομαλότατα. Οι θεσσαλονιστέ προσήλθαν επειδή διαδόθηκε το νέο άμεσα ε, με μεγάλη αποδοχή. Αντικάτασυρο ή προσωπικά εκεί στα εκλογικά τρίματα τη Περέα και των άλλων χώρων του Δημοθεματικού όπου ήμουν ένα από του δικηγόρου που είχα την εποπτεία για τέτοια θέματα, δηλαδή που τυχόν η κυβέρνηση. Τώρα εσεί πώ θα επιβάλλετε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν υπάρχει στο ελληνικό σύνταγμα κάποιο νόμο που να επιβάλλει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Υπάρχει τρόπο να επιβληθεί αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, σαφέστατα, κοιτάξτε, το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει τη διαδικασία ε, του δημοψηφίσματος, βέβαια για αγγλικά θέματα. Ε, είναι το άρθρο 42 παράγραφο ε, 2, ε, το οποίο ε, προβλέπει μια διαδικασία την οποία εμεί σαν ελληνικό κύμα τη δημοκρατία Αμέσω δημοκρατία που είχαν συμμετάσχει στι Ευρωπαϊκή του 2009 ε, και μάλιστα 8.000 ε, Έλληνε συμπολίτε μα τίμησαν και κάνουμε συστηματικά εργασία σε φωνή άμεση δημοκρατία με τα δημογούλια πολιτών, ε, τα λογική τη νέα υγεία κλπ. Μάλιστα τώρα είμαι υποψήφιο ε, μια ευρύτερη σύμπλαξη ευρωβουλευτής με το σχήμα των ανεξάρτητα των του Εργα Πολιτών, το οποίο λέγεται ευρωπαϊκό αντιμηλωνιακό μέτωπο mm. τα άμενοι, τα αρχικά. Αυτή, λοιπόν τον σα διαβεβαιώνω ότι αυτό πρέπει και μπορεί να εφαρμοστεί γιατί. Γιατί εμεί ήδη από 27 Μαρτίου πρωτοκολήσαμε στο ε, συμβουλί, στον κύριο Μαράκι, ε, στο κύριο Όσο και ε, τα θέματα χρυσού και δωμανοφλάκων κλπ. Αυτό λοιπόν κίνησε όλη τη διαδικασία. ήταν να ενήμερη η κυβέρνηση ότι τα γινόταν και μάλιστα σε όλη την Ελλάδα δημοψήφισμα. Είναι βέβαια κάτι μείζο σε σχέση με αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή ακριβώ δώσαμε μεγάλη έμφαση στο τοπικό δημοψήφισμα, εμεί ε, και νοικασοδού κλπ. Ε, αυτό λοιπόν το αναστρέφουμε ακριβώ για να επικεντρωθούμε εδώ, όπου η οργάνωση ήταν αρίστη, όπου ήδη 3.000 εθελοντέ κάλυψαν κάθε εκλογικό κέντρο, δηλαδή ουσιαστικά ε, μπορούσαμε και αν επέτρεπε η κυβέρνηση να πάμε έξω από κάθε εκλογικό κέντρο και μέσα στο κάθε εκλογικό κέντρο θα είχαμε εθελοντέ, έγινε μια διαδικασία, είχε κάποιο συναντησμό βέβαια γιατί. και μία άλλη δηλαδή, να χτυπήσουν ή να απαγορεύσουν ή να γίνουν οτιδήποτε έκτροπα. Ε, γι' αυτό λοιπόν με υπομονή η Θεσσαλονίκης περίμεναν, ψήφισαν ναι ή όχι ε, σε δύο κάρτες ε, όμοιες, ε, οι οποίες ε, κατά κάποιο τρόπο μπορούσαν ε, να επιλέξουν ελεύθερα το τι επιθυμούν και σε λίγο πηγαίνουν στη Δικαιοφορευτική Επιτροπή για να βγάλουμε αποτελέσματα. Έχετε κάποιο ε, δηλαδή. Αυτό λοιπόν που κάναμε δείχνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί και μπορεί να εφαρμοστεί και γιατί ο κώδικας Δήμων προβλέπει το τοπικό δημοψήφισμα. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τοπική δημοκρατία που ένα το άρθρο είναι για το τοπικό δημοψήφισμα. Δεύτερη ο λαός το ότι κολυσιεργεί η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση να υλοποιήσει με προεδρικά διατάγματα τις διαδικασίες. Το γεγονός είναι ότι οι θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις είναι τόσο το άρθρο 1 η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και η αρχή της λαϊκής τόσο και το άρθρο που αναφέρεται ότι όλε οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους, είναι λοιπόν η νομική συνταγματική βάση στην οποία με ρωτήσατε, αλλά πάνω απ' όλα είναι όταν καταλήγεται το Σύνταγμα, όπως δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ε, που δεν επιτρέπουν το δημοψήφισμα αν και προβλέπεται από το ελληνικό Σύνταγμα, τότε ο Λάο δικαιούνται με την ακροτελεύθερη διάπεξη του Συντάγματος, κάτω το έκα 120 και υποχρεούνται με κάθε μέσο να υπερασπίσει το Σύνταγμα. Αυτό λοιπόν έγινε στη Θεσσαλονίκη. Έγινε η υπεράσπιση του Συντάγματο με κάθε μέσο. Είναι το παλιό 4 mm. Και υποχρεούνται να το εφαρμόσουν. Αν δεν το εφαρμόσουν, υπάρχουν συνέπειε μέχρι και εσχά τη προδοσία. Εσεί πώ να το εφαρμόσουν, Από τι συνέπειε που απειλούσαν ε, δίθεν για ποινικέ διώξει όσο θα κάναμε χρήση των εκλογικών καταλόγων και τι άλλε ανοησίε που έλεγε η κυβέρνηση. Άμα παραβλέψουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο, πώ αντιμετωπίσετε εσείς που το οργανώσατε το δημοψήφισμα. Με μηνύσει για παράληψη καθήκοντος ε, και με αστικέ αγωγέ αποζημίωση των κατοίκων και των φορέων. Δηλαδή αυτή η Οργανωτική Επιτροπή, ξέρετε ότι έχει την κίνηση 136, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο, είναι οι εργαζόμενοι τη ΕΙΑΔ, ε, είναι ένα χώρο που βοήθησε. Ακόμη και εμείς μεμονωμένα και εγώ προσωπικά σαν εκπρόσωπος του ελληνικού κοινού μας Άμεσης Δημοκρατίας, και ειδικά αν την άλλη κυριακή με τιμήσουν, οι συμπολίτες μας και οι στην Ευρωβουλή, θα το διεκδικήσουμε, θα το κάνουμε πανευρωπαϊκό θέμα, ότι στη χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία απαγορεύουν το δημοψήφισμα. Επί 40 χρόνια υπάρχει σύνταγμα, ε, στο άρθρο 42 που βλέπει δύο έκτακτες νομοθετήσεις. Η μία είναι η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, το παράγωγο 1 και η δεύτερη είναι τα δημοψηφίσματα, η παράγωγο 2. Και ενώ η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου γίνεται κατακόρυν και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις όπως η ε, ΝΕΤ, η κυβέρνηση χωρίς να το περάσει κανέναν τη βουλή, διαλύθηκε η έρτια 2.600 οικογένειες. Μήναμε, και λέω Μήναμε γιατί και εγώ είμαι χρόνια και της ΣΕΤ, ναι. χωρίς δουλειά. Και δεν το πέρασαν ποτέ από τη Βουλή. Δεν τόλμησαν να το περάσουν από τη Βουλή. Δηλαδή απέδειξαν ότι δεν έχουμε δημοκρατία, ούτε καν κοινοβουλευτική, γιατί και η κοινοβουλευτική δεν είναι δημοκρατία, είναι ολιγαρχία, αλλά έχουμε μια καθαρή χούτα. Ζούμε εποχέ δικτατορία. Αυτό λοιπόν θα το καταγγείλω στην Ευρωβουλή, αν με τιμήσουν οι συμπολίτε μα και κυρίω με τα μέσα, ε, τα υπάρχοντα, τα νόμιμα, θα ασκήσουμε και αγωγέ ατομικά πλέον, γιατί επιτέλου πρέπει να αφήσουν τι διαδικασίε τι αγγελικέ η δικαιοσύνη πως κατευθύνεται. Βλέπετε πως οι ανώτατες δικαστική λειτουργοί διορίζονται από τις κυβερνήσεις και εκτελούν ως πιστά όργανα χωρίς διάκριση των λειτουργιών που βοηθύνει το Σύνταγμα ότι πει κάθε κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε και ατομικές αγωγές για αποζημίωση τόσο ηθική βλάβη όσο και ηλική για ό,τι συνεπάγεται τυχόν η διδικοποίηση της ΕΙΑΤ. Στο Ευρωκοινοβούλιο άμα καταφέρετε και μπείτε με το των εξαιρετών Ελλήνων μαζί με άλλα ας πούμε, σχήματα είτε αντιμνημονιακά είτε σχήματα που είναι γενικά κατά αυτής της καταστροφής της Χούντας όπως είπατε εδώ στη χώρα θα καταγγείλετε αυτή την κυβέρνηση, αυτό το καθεστώς, και για Χουντικό καθώς και για γενοκτονία γιατί υπάρχει και μια δίκη στη Χάγια α πούμε για τη γενοκτονία Επανέστετε! Είναι δυστύχημα ότι τόσε δεκαετίε οι Έλληνε Ευρωβουλευτέ ήταν αχυράνθρωποι των ηγετών των κομμάτων, των δίθεν ηγετών, δηλαδή των αχυρανθρώπων των ξένων τραπεζιτών, οι οποίοι του γιόριζαν ω ηγέτε ελληνικών κομμάτων και ξέρουμε και αποδείχθηκε πρόσφατα πάλι με το δημοψήφισμα των Ήπειρων τη Μαϊμούδια του Γιώργου του Παπανδρέου, με αυτή την γελιοποίηση που έπαθε από τον Σαρκοζή και από τον Μέρκελ, που δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί ούτε καν τι δικέ του υποτιθέμενε ιδέε. Υπάρχει η σημαντικότητα που θα είναι αντικαρφές στο δικό μας ειδόν, ε, γιατί ε, μην θεωρείτε ότι είναι η ίηση αυτό το οποίο λέω, ή κάτι αλλαζονικό. Εμείς, εντελικό κυρμάμε τις δημοκρατές, δημοτικές εκλογές του 2010, ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι θέσαμε θέματα αυτόχρονου άτυπου δημοψηφίσματος, με πέντε θέματα, μπορείτε να τα δείτε, ε, τα τώρα με τις δημοκρατές εκλογές του 2010. Και επειδή ακριβώς κάνουμε μια φοβερή προεργασία σε αυτά τα θέματα, ρίχνουμε σπόρο, φυτρώνει, κατ' όνειρο τρόπο προκλήθηκε αυτή η ιδέα περιδημοψημίσματος και στο παρελθόν, την αντέγραψαν αλλά δεν μπορούσαν να λέει, μπορούς, την Αυτό λοιπόν που γινόταν να διορίζουν να χειραντρόπους με ευρωβουλευτές με λίστα, πλάων σαματάει. Ελπίζουμε οι Έλληνε να μπορέσουν να επιλέξουν τους ευρωβουλευτές, μια από τους άσχητες δυνατότητες της που θα έχουν τον ανδρισμό τη γενναιότητα και τη γνώση να εκφράσουν αυτά που τώρα λέμε ε, και ελπίζω αν τυχόν επιλεγώ με μεταξύ αυτών ε, να δώσω την δυνατότητα να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ότι δεν υπάρχει μόνο ο Νάγκελ Φάρας ή άλλοι ξένοι για να υπερασπίζουν τα ελληνικά δίκαια, αλλά προτίστον ότι υπάρχουν Έλληνες πατριώτες που θα τα υπερασπιστούμε. Και αυτό που κάναμε, το ΕΑΜ ουσιαστικά γιατί δεν κατεβάλλουν ανεξάρτητα οι Έλληνες μόνοι πλέον είναι ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό μέτωπο. Αυτά είναι τα αρχικά ΕΑΜ. Ναι. Και που είναι και η περίκαψη τη Ελλάδα, είναι και το άριμο πολιτών, είναι και το δικό μα το κίνημα Ωμεση Δημοκρατία, από το Δήμο του Βελγίου, μαζί στην ίδια σειρά με το ε, κίνημα Ανεξάρτητη Έλληνε του Βάναβου Καμμένου. Ε, με αυτή την έννοια λοιπόν, ελπίζουμε ότι ήδη σε αυτή τη δήμοση που θα γίνει, γιατί βευτό δεν κατάλαβε και ο κόσμο για τι ευρωεκλογέ, ασχολείται με τι δημοτικέ εκλογέ, όπου 70.000 υποψήφια αντί Ελλάδα βάζουν υποψηφιότητα και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Κατά κύριο λόγο το γεγονός του ότι όλοι αυτοί οι 70.000 άνθρωποι ε, θα έπρεπε να έχουν αυτονόητα ε, θέση υποδοχή στα κοινά, δεν θα έπρεπε να υφίσταται το αυτή την δοκιμασία μιας εκλογικής διαδικασία. Η άμεση δημοκρατία απαιτεί όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, αυτοδίκαια να ασχολούνται. Δεν είναι τραγικό δηλαδή σε μια χώρα με τέτοια κρίση να μην μπορούν οι άνθρωποι που θέλουν να φιλοκεδώσουν να ασχοληθούν με τα κοινά ε, να ε, προσφέρουν το έργο του επειδή δεν εκλέγονται. Γιατί αυτή τη στιγμή θα εκλεγούν στα δημοτικά και στα η άλλη 65.000 θα μείνουν απ' έξω. Θα περιμένουν άλλη 4η αιτία. Και αυτό είναι τραγικό για έναν τόπο με τετραετία και αυτο ειναι τραγικο για εναν Εμεί λοιπόν θα προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε ε, όλο τον ευρωπαϊκό μηχανισμό μέσα από τι διαδικασίε τη Ευρωβουλή, γιατί και η Ευρώπη πάσχει σε δημοκρατικότητα ή δημοκρατικό, δημοκρατικό έλλειμμα. Θα διεδικήσουμε ενίσχυση τη δυνατότητα κάθε κράτου μέλου τη ΕΕ, ώστε να γίνει ένα άλλο Ευρωσύνταγμα που θα προβλέπει τη δημιουργία νέων εθνικών συνταγμάτων από συντακτικές εθνοσυγανέψεις ευρωπαϊκών άλλων λαών εναρμονισμένες στο πλαίσιο μιας νέας ευρωπαϊκής συμπολιτίας με άμεση δημοκρατία. Και θέλουμε όλους ο μηχανισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει πραγματικά δημοκρατικό Το πρόβλημα με ποιο σημάδιο με, με του ευρωσκευστέ, α πούμε, σαν ευρώ, με ευρύτερε συμμαχίε, α πούμε, γενικά μέσα στο Ευρωπαμβούλο, και από την αριστερά και από άλλε δυνάμει που θα θέλουν να συμμετέχουν σε αυτόν ανατροπή. Ναι, ακριβώ. θεωρούμε ότι αυτή η ενολική πρόταση που τώρα εκλάνε με το ευρωπαϊκό αντιπρονιακό μέτωπο είναι ακριβώ η έκφραση τη ενδομένη ΕΕ. Ευρώπη. Γιατί σήμερα η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη, γιατί δηλαδή, μέρ και ο οποίο έπλεγκε οι ταπεζήτε και όλοι αυτοί οι παγκοσμιοποιητέ έχουν διαρέσει σε Βορρά Νότο, τον πλούσιο Βορρά και τους πολετάριους που θέλουν να έχουν οι Γερμανοί οι ιδοποιημένους ή κινεζοποιημένους Ευρωπαίου για να μπορούν να μεταγωνίζονται την Κίνα και την Ινδία. Ε, Αυτό λοιπόν δεν θα επιτρέψουμε, θα τις αναενώσουμε την Ευρώπη με πολλές δυνάμεις που ναι σήμερα εμφανίζονται στον ευρωσκεπτικισμό, αλλά ο ευρωσκεπτικισμός δεν είναι κάτι ε, που έχει θέση, είναι άρνηση. Ή μια αμφισβήτηση απλώ. Εμεί όμω έχουμε θέση όπω διαπιστώνεται, και αν έχουμε χρόνο, μπορεί να καθίσει να σα πω πού ακριβώ εντοπίζεται η θέση, η σύνθεση ουσιαστικά. Γιατί εμεί θα το πούμε διαλεκτικά, και αυτό θα κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωκοινοβούλιο. Μέσα από τι αντιθέσει, δεν θα μείνουμε στήρα εκεί στην αμφισβήτηση όπω κάνουν κάποια κόμματα εδώ που απλώ αρνούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα κάνουμε νέε συνθέσει. Και υπάρχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, σε πάρα πολλά κόμματα ή παρατάκεις ευρύτερες ευρωπαϊκές, οι οποίοι αναζητούν συνθέσεις. Αλλά δυστυχώς ο τρόπος που είναι δομημένη σήμερα η παραταξεις ευρυτερες ευρωπαικες οι οποιες αναζητουν συνθεσεις Ένωση, δομημενη σημερα η ευρωπαικη ενωση να υποτάσσονται στους ολιγάρκες, στους τραπεζίτες και στους διεθνούς καπιταλιστές από τα βορειοπλατικά σύμφωνα και ενδεχόμενα και από άλλους κύκλους ε, που δεν θα ήθελα να τώρα, υπόγειους και μυστικούς, ε, αυτό λοιπόν θα το σπάσουμε. Και εδώ που η Ευρώπη πέρα από τη διέρεση βορρά-νότου ετοιμάζεται λόγω Ουκρανία να ξανασπάσει και σε δύση Ανατολή, γιατί αυτό είναι το τραγικό το οποίο συμβαίνει, μπορεί να εξελιχθεί όπω λέμε πρωτοκόλλου πόλεμο με το θέμα τη Ουκρανίας ενώ θα έπρεπε η Ευρασία, η Ευρασιατική Ένωση να είναι ένα από του ζητούμενου. Η, η ΕΕ να περιλαμβάνει και τη Ρωσία για να λυθούν όλα τα προβλήματα και τα ενεργειακά και τα πάντα. Γιατί η Ρωσία με την ορθόδοξή τη παράδοση και με τον μεγάλο τη πολιτισμό που υπερέχει ίσω πολιτισμικά ακόμη περισσότερο από πολλούς Ευρωπαίους, οι Ευρωπαίου Ευρωπαίους που αντί τη στιγμή καταδιδαστεύουν τους πραγματικούς Ευρωπαίους, θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά. Εμείς λοιπόν με το λόγο μας θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, Βορρά, Νότο, Δύση και Ανατολή. Το κίνημα τη άμεση δημοκρατία, πώ θα καταφέρει να κρατήσει ας πούμε, τον, αντιμνυμο... τον ναι, άμεσο δημοκρατικό χαρακτήρα του, δηλαδή το, από τη βάση, να παίρνει το αποφάσμα από τη βάση, όταν, εντα... όταν εντάσσεται ένα... σε μια συμμαχία και με κόμματα μέσα και με δυνάμει που δεν είναι τη άμεση δημοκρατία, Ναι, ακριβώ επειδή εμεί έχουμε κάνει όλη αυτή την περίοδο από το 2009 που σα είπα ότι συμμετείχαμε από το τελώσιο στι ευρωεκλογέ ω ελληνικό κίνημα άμεση δημοκρατία, κάναμε εφαρμογέ άμεση δημοκρατία. Δεν μείναμε στην θεωρία. Δηλαδή ότι την έχουμε εξατλήσει από το 2004 όταν είχαμε πάλι συμμετάσχει ω Ευρωπαϊκή Συμπολίτευση Άμεση Δημοκρατία και την πλήρη τεκμηρίωση τότε με το Ευρωσύνταγμα. Τώρα, κάναμε το Δημοβούλιο Πολιτών και καλούμε όλους οι Έλληνες πολίτες να στήσουν τοπικά δημοβούλια σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη της χώρας. Ε, έχουμε τη Νέα Υλία, ένα θεσμό έκφρασης του κοινού περιδικαίου αισθήματο της λαϊκής δικαιοσύνης, το οποίο θα ε, δώσει τη δυνατότητα να τιμωρηθούν. Πραγματικά, οι ενόχοι, υπάρχουν διαδικασίε, υπάρχουν οι μπορείτε να αντιζείτε το χελιά.gr, το δημοβουλιο.gr, όπου όλα αυτά είναι αναλυτικά γραμμένα και κυρίω δημοψηφίσματα. Το πενταπρό δημοψήφισμα το οποίο αναστήλαμε για να δώσουμε και να ενώσουμε τι δάνει στι μέτρηση αλλανική συμπολίτε μα θα γίνει τον Αέμβριο, στα τρία χρόνια από τη λειτουργία του δημοβουλίου. Το δημοβούλιο Ιδρύθηκε στη Κνήκα και στο Ευρωπαϊκό 11 και 14, λοιπόν, έχουμε βάλει σαν προθεσμία ώστε να γίνει το πενταπρόδημο ψήφισμα. Θυμίζω τα θέματα τα οποία είναι ενδεικτικά και εθνικά θέματα. Όχι αυτέ οι τερατολογίε που λεγόταν για ευρώ, δαχμή ή μνημόνια, τα οποία είναι και ευρωπαϊκά θέματα. Είναι το θέμα το διοδίων, δηλαδή να πληρώνουν ή όχι διοδίδε εθνικέ οδού. Δεν μιλάμε για την αντικειμενική οδό αντίριο που πρέπει να αποσβεστούν. Μιλάμε για τι εθνικέ οδού που τρει γενναίε Ελλήνων τι χρησιμοποιήθηκαν. Και δεν πρέπει να πληρώνει, πληρώνει κανεί ούτε εμένα. Γιατί όλα αυτά είναι πληρωμένα. Ε, το δεύτερο θέμα είναι το θέμα που είπαμε για την ιδιωτικοποίηση ή μη των ε, πρωτοπαραγωγικών πόρων της χώρας, με ρόλετο κλπ. Το τρίτο θέμα είναι ε, να γίνει αναθεώρηση ή να γίνει αλλαγή συντάγματο με μια εθνοσυνέλευση των πολιτών. Αυτό λοιπόν είναι κάτι δημοκρατικό, γιατί θεωρούμε ότι η αναθεώρηση που εξήγησε ο κ. Σαμαράς, όπως απέδειξαν και αναθεωρήσεις του κ. Βενιζέλου, δεν οδηγούν ποθενά, οδηγούν μόνο στην καταστροφή. Δυστυχώ, δηλαδή, το Σύνταγμα το ελληνικό είναι κολοβό. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτό να αυτό ναι, η δημοκρατική πολιτική ζωή και η ανάπτυξη του τόπου. Έχει μια αναθεωρητές διατάξει που το καθιστούν τυφλό και χωρίς προοπτικές για το τόπο. Γι' αυτό εμεί θέλουμε άλλο σύνταγμα, όχι αναθεώρηση. Καταγγέλνουμε τον κύριο Σαμαρά ότι υποκρίνεται. Και όταν παίρνει την ιδέα του Δημοβουλίου, γιατί προσωπικά την έχω ζητήσει να την βάλουν να γίνει πράξη από τον κύριο Παπαδόπουλο και άλλου ε, και την κάνει η Γερουσία, είναι γελίο, είναι αστείο. Ποια η Γερουσία. Η Γερουσία υπήρχε σαν δεσμό στο Μεσοπόλεμο μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Εδώ τι Γερουσίε καταργούν με δημοψηφίσματα όπω έγινε στην Βαβαρία τη δεκαετία του 1990 η Γερμανία. Και είναι δυνατόν εμεί να ξανακάνουμε γερουσία για να έχουμε περισσότερου κόμματονθρώπου. Τα δημοβούλια δεν βγαίνουν εκλογέ. Είναι ο ίδιο ο λαό, ο οποίο με άμεση δημοκρατία, με κληρώσει, με κυκλικότητε, με ανακριτέ, λειτουργεί. Ο καθένα μπορεί να γίνει δημοβουλευτής Και συνεχίζουμε μετά άλλα δύο θέματα. Το τέταρτο θέμα δημοψηφίσματο, για να δείτε πώ λειτουργούμε ω ελληνικό κίνημα τη δημοκρατία, είναι μια μορφή τη δηλαδή να απαλλαγούν από βάρη οικονομικά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, απολυμμένοι κλπ. Από τι συνέπειε των μνημονίων, και υπάρχει και ένα θέμα του κατάτοτου προηγουμένου εισοδήματο τη σύνταξη 700 ευρώ για κάθε Έλληνα, για να μην έχουμε τι αυτοκτονίε και αυτή την δυστυχία. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που έχει θέσει το ε, ελληνικό κίνημα της Δημοκρατία. Αν δείτε την ιστοσελίδα μα dimopolis.gr, mm -hmm. DIMO, η πόλη του Δήμου. Διά, θα δείτε αναλυτικότητα με ποιο τρόπο δουλεύουμε, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να φέρουμε την άμεση δημοκρατία στην Ελλάδα. Και σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι και η πατρίδα μου, δηλαδή, εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, ε, πραγματικά χαίρομαι που οι συμπολίτε μου πήραν τα ενία τη δαγματική δημοκρατία στα χέρια του, δείχνουν τον δρόμο ενάντια σε αυτό το συγκεντρωτικό ελληνικό κράτο, το οποίο κατασταστεί όλου του Έλληνε, και νομίζουμε ότι εδώ σήμερα αποκτά πραγματικό νόημα και δίνει νόημα στη λέξη Πρωτεύουσα. Δείχνει τον δρόμο πώς θα χειραφετηθούμε από τους πολιτικούς πώς θα μπορέσουμε οι πολίτες, οι δημότες να επικρατήσουμε με ασθεντική άμεση δημοκρατία ενάντια στις ολιγαρχίες των κοινοβουλευτισμών και των πολιτικών οι οποίοι πάντα διαπλέκονται Εσεί ω Ευρωβουλευτής α πούμε, αν καταφέρετε και εκλεγείτε, θα είστε με κάποιο τρόπο ανακλητό, α πούμε, με κάποιο τρόπο θα απολογίσετε σε κάποιο σώμα πολιτών, θα καλείτε, α πούμε, σώμα Μια πολιτών. Ναι, ακριβώ. Εμεί έχουμε κάνει τι διαδικασίε εκείνε και τα έγγραφα αυτοπαραίτηση και ανακλητότητα. Ε, άλλωστε, μπορείτε να το δείτε αυτό και στι αντίστοιχε δυνάμεις που σήμερα διεδείξαν το Δήμο τη Αθήνα. Είναι δυνάμει τη κοινωνία, έτσι λέγεται. Ναι, ναι, είναι που, το ξέρουμε ότι τι οποίο ναι, ναι. έχουμε ε. ναι. καλή επιτυχία, υποψήφιο Ιδέες. Εγώ θέλω να γερατήσω το δικό σας μονικό, διαδικτυακό σταθμό γιατί δίνεται ένα βήμα δημοκρατίας να ακουστούν αυτέ τις ιδέε. βλέπετε πόσο πλούρισες, πόσο σημαντικέ είναι και δυστυχώς μα αποκόπτουν Εμένα προσωπικά βλέπετε ότι και αυτό που σας δέω τώρα και παρατάτε, δεν το ξέρει ο κόσμος ότι εγώ έχω ε, υπογειρεωμένη την ανάκλησή μου στον παθμό που δεν ε, τη αυτή μου την υπόσχεση η οποία είναι Προ ενημέρωσή του και διαβούλευση προτού κατατεθούν στην Ευρωβουλή. Το ίδιο προτρέπονται να κάνουν και όλοι οι συνάδελφοί μου Ευρωβουλευτέ. Γιατί μόνο έτσι πραγματοποιούμε την ασθενική δημοκρατία, καταδικάζοντα τι ολογογραφίε που μα κυβερνούν. Αυτή είναι λοιπόν τη δέσμευση που έχω και αν στα κύρια θέματα που τίθεται στο Ευρωκοινοβούλιο δεν λειτουργεί το Δημοβούλιο, δεν παίρνω γραμμή. Εγώ δεσμεύομαι, μην, ακόμη και αν έχω διαφορετική γνώμη σαν Ευρωβουλευτή, να μην. Ψηφίσω αυτό που εγώ πρεσβεύω, αλλά να ψηφίσω αυτό που θα μου πει το Δημοβούλιο Πολιτών, αυτό που θα μου πούν οι Έλληνε με δημοψηφίσματα, σαν αυτό που γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μόνο να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπου οι πολιτικοί είναι αυτοί οι οποίοι εκτελούν τι αποφάσει του λαού με δημοψηφίσματα, ε, μόνο τότε θα φτάσουμε στην πραγματική δημοκρατία. Άλλωστε και σε μια κρατούλα εδώ που έχω τυπώσει και έχω μπροστά μου για τι ανάγκε των Ευρωεκλογών, ε, Οι πολίτε αποφασίζουν με δημοψηφίσματα, οι πολιτικοί εκτελούν. Και έγραψαν και οι φίλοι μου εδώ από κάτω, στέλνουν το κόμμα στην Ευρωβουλή για να εκφράσει το ασθεντικό ελληνικό πολίτευμα τη άμεση δημοκρατία και τι αποφάσει μα. Εδώ λοιπόν επικεντρώνεται όλοι μα η πολιτική. Λυπάμαι πολύ και κατακέλω το γεγονό ότι κανένα κανάλι πανελληνία εμβέλεια δεν έγκαιρε να ακουστούν αυτέ οι απόψει, να τεκμηριωθούν, να αντιπαρατεθούν με άλλου υποψήφιου ευρωβουλευτέ, ακόμα και στο χώρο εδώ. Τι συμμαχίες αυτής που κάναμε με τους ανεξάρτητους Έλληνες ε, για κάποιους λόγους που νομίζω ότι είναι φανερή σε πάρα πολλούς παρικούνται στην Ιερουσαλήμου παραγωνιστήκαμε και δυστυχώς δεν μας έδωσαν το χρόνο τον οποίο ακόμη και εμείς συναποφασίσαμε με το πάνω καμένο δηλαδή οι συνεστάσεις να ε, προτείνουν το πώς θα διατηθεί ο χρόνο. Δυστυχώς κάτω από ότι δεν έχουμε πρόσβαση να Είναι ανύπαρτο κόμμα παντού και πάντα, και συνέχεια. Και οι ανεξάρτητοι ΕΕ, Έλληνε με την εκδοτική παρουσία να μην βγαίνουν πουθενά. Ε, λοιπόν, επειδή λοιπόν είμαστε υποκαθιστέ αποκλεισμού, επειδή βλέπετε την αδικία που γίνεται, βλέπετε πόσα πολλά και σημαντικά έχω να πω. Και που δεν τα έχει μάθει ο ελληνικό λαό, κάνω μια έκκληση αυτή. Η συνέντευξη και ό,τι άλλο έχουμε πει, υπάρχουν αναρτημένα στο τιμόπολι.gr, στο blue sky, στο κότταρτσανελ, στα κανάλια τα οποία είναι ακόμη ελεύθερα, στην Ερτρία. Ευχώ εγώ και η δυνατότητα η οποία θα εκφραστεί στην Ευρωβουλή αν τιμηθούμε από τους Έλληνες εκλογείς ώστε επιτέλους να απελευθερώσουμε αυτό το τόπο από τη σύγχρονη σκλαβιά των Σόλντλε, Μέρκελ και των συναυτών. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. <ht> Εγώ ευχαριστώ και μακάρι αν θέλετε ή όποιοι ευρωτές έχουν ανάγκη για διευθυνήσεις να ξαναέχουμε αυτή την ευκαιρία. Εγώ δυνατότητα ευχαριστώ και Καλή επιτυχία και απελευθέρωση τη Ελλάδα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματο. Αν και πιστεύουμε, εντάξει, θα... δεν υπάρχει Εγώ σε την... λίγο θα είμαι εκεί, είμαι στη διάθεσή σα να ενημερώσω από πρώτο χέρι ω τη Κεντρική Ναι, ναι, άμα θέλετε να μαζί μα, πολύ ευχαρίστω. Ναι, εγώ δεν ξέρω εσεί πότε θέλετε. εγώ Che ne prefersi, Una mattina mi sono svegliato. bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami mi via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, de tu mi devi de e se io muoio. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γεώργιο Κόκα η υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη συμμαχία που έχουν κάνει με του ανεξάρτητους Έλληνες ΕΑΜ από ό,τι μάθαμε λέγεται αυτήν η νέα συμμαχία ε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή του συνέντευξη και ευχόμαστε να κρατήσουν οι ελληνικές το ελληνικό μεσοδημοκρα... το ελληνικό κίνημα της δημοκρατίας ευχόμαστε να κρατήσει την δημοκρατική του δομή σε ένα ευρωψηφωδέντιο Όπως επίσης εγώ προσωπικά ελπίζω να καταφέρουν να υπάρξει τουλάχιστον ένα ελληνικό ή ένα ένα ελληνικό, απελευθερωτικό, ευρωπαϊκό μέτωπο, στο εξωτερικό, αφού για τέτοιο, δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει στην Ελλάδα. ο <σομίου> Η αιστεία ανομία στο πλατεία Ρέντιο συνεχίζει και για την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνουμε τι εκλογέ καιρό ήταν. Συνεχίζει να βγάζει. Δεν τελειώνουμε. Την επόμενη, εβδομάδα. την επόμενη εβδομάδα δεν τελειώνουμε. Ποιες εκλογέ τελειώνουμε. Α, μπήκε ο Νεκτερίνος στην κουβέντα. <laughs> από, το, από το χειροποίητο ε, τηλεφωνικό κέντρο του πλατεία Ρέντεο μπήκε ο Νεκτερίνος στην κουβέντα. Ναι, ναι. <laughs> ε, τελειώνουμε με τις εκλογέ νομίζει. νομίζεις. Ποτέ. Ποτέ. Πο... Βασανιστικό πράγμα. Βασανιστικό. Διότι ας πούμε αν υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές πάει πολύ καλά, μετά θα απαιτήσουν Εθνικέ εκλογέ και θα αρχίσει πάλι μια ιστορία ολόκληρη προεκλογική και yeah. όλα αυτά. Έτσι δεν είναι. Αν και να σου πω, εγώ δεν βλέπω την κυβέρνηση πρόθυμη να κάνει εθνικέ εκλογέ. Γιατί βλέπω ότι το προπαγανδίζει ήδη. Ακούσουμε επικοινωνιολόγου άτυπου τη κυβέρνηση όπω ο Μαύρο Γεωργιάδη. Δηλαδή, με λέει εντάξει, λέει ευρωεκλογέ δεν σημαίνουν και κάτι. Οι εθνικέ εκλογέ έχουν σημασία για την Ελλάδα, δε δηλαδή για την Ευρώπη. Οπότε δεν σημαίνει ότι να φύγουμε. Yeah. Αυτό είπε ο Γεωργιάδης. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι τύποι όλοι yeah. τρέμουν. Ναι. Yeah. Διότι αν φύγουν από την εξουσία να έχουν πατήσει. Με τόσες μηνύσεις που υπάρχουν ναι. επί εσχάτη προδοσία για όλους αυτούς χειροπεδούλες και τα λοιπά, νομίζω ότι τρέμουνε. Τηλέφωνο oh, oh, Δεν ήταν για μα. Δεν ήταν για το ραδιόφωνο, το τηλεφώνημα. Ναι, το συζητάγαμε και την προηγούμενη Κυριακή με τον Μάριο τον Μαρινάκο. Προφανώ τρέμουν για το αποτέλεσμα αυτών των ευρωεκλογών. Πιστεύω κι εγώ ότι τρέμουνε αν και δεν πιστεύω, ας σα πω την αλήθεια, ότι το σύστημα μπορεί να τραπεί με τις εκλογές. τι εκλογέ. Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao e se io muoio da partigiano tu mi devi se venir tu mi devi se venir e se io muoio da partigiano o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao e se io muoio da partigiano tu mi devi se venir se belli e la La soy montaña, οπέλα, la chau τσιάου, la chau τσιάου, la se τσιάου, La τσιάου, τσιάου, τσιάου, τσιάου, Bela, chao, se la un mi se mi son svegliato oh, bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao una mattina mi son svegliato e ho trovato Τηλεφώνημα στο πλατεία Ρέντιο από φίλο του πλατεία Ρέντιο. Ναι, που μα είπε ότι βάλαμε λέει σφακιανάκι. Μου έβαλε σφακιανάκι, δεν τρέπεσε λίγο. Καλά, είσαι σοβαρό, θα βάζαμε σφακιανάκι στο ραδιόφωνο. Κάτι και λάθος έγινε. Αν είναι ποτέ δυνατό. Άλλο σταθμό ακούγεται. Μεγάλο σταθμό δεν ξέρω όσοι είναι και χάκερα, α πούμε, Τα καταφέραμε ναι. πάντοτε και. Είναι ναι. έτσι που είναι τεχνολογικά δυνατό. Μπράβο. Ναι, λέει σε χαίρο μου, λέγει και τι ελληνικέ επιλογέ σου σου είπα. Ναι, τέλο πάντων. Εντάξει. Έτσι. Yeah, Λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα του σουμερινού δημοψηφίσματος για το νερό. Αν και τα ξέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάποιο στις κάρτες αυμά, να ψηφίσει κατά. Ναι, ή απόψε θα επικοινωνήσουμε <σχει> ε, με τον Γιώργο τον <σχει> <σχει> ή αύριο το πρωί και θα μεταδώσουμε από το σταθμό το, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. <σχει> Ο ίδιο φίλο του Δηλαδή Αρέντο μα πήρε να μα πει ότι κατά λάθο έπαιξε στη λίστα του σταθμού ένα τραγούδι σφακιανάκι ανάμεσα στα μπλουζ. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Θα τον σπάσω το σταθμό. Θα τον σπάσει λοιπόν, το <laughs> σταθμό. <laughs> λοιπόν, επιστρέψαμε λοιπόν και στο ραδιόφωνο με εκπομπέ μετά από μια εβδομάδα από όσο είχαμε να κάνουμε. Hey, μέρες μέρε περίπου. τεσσερι 5 μέρες, ε, Έβαλα παραπάνω το γέμισα εγώ. Επιστρέψαμε και στο site όπου ανεβάσαμε όλα τα άρθρα τα οποία δεν είχαν ανέβει. Με... Αυτό τον καιρό που Έμει, Έμεινε πίσω το site Εντάξει έμεινε πίσω λόγω των τεχνικών προβλημάτων Αλλά τώρα λειτουργεί κανονικά Ανέβάσαμε τα δύο ωραία site των αθεόφοβων Για τον Godfather και το Άγιο Όρος ναι. Και το άλλο το ωραίο άρθρο των το οποίο ήταν για τον, την προφητεία του Γέρο Πορφυρίου Του Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Α, βέβαια, οπωσδήποτε, το είπε ο Γέροντα. Ανεβάσαμε για να αυτοδιαφημιστούμε και λίγο το δικό μου άρθρο για την τραβεστή Ευρώπη με αφορμή το ο νικητή Παύλα Νικήτρια τη Eurovision και τι συμβολισμούσε για αυτό για τον σημερινό ευρωπαϊστικο πολιτισμό. Και ανεβάσαμε και το άρθρο για τι εκλογέ, οι εκλογέ στο κίνημα. Που κάνουμε λόγο για τα κινήματα τα οποία φιλοξενήσαμε και φιλοξενούμε ακόμα και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Και θα συνεχίσουμε να φιλοξενούμε. να συνεχίσουμε, ενώ αυτό που καλεβαίνουμε είναι εκλογέ. Ναι, και την επόμενη εβδομάδα, αλλά έτσι κι αλλιώ αυτό δεν σταματάει ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή και μετά τι εκλογέ θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε κινήματα αμεσοδημοκρατικά. Και ανάμεσα σε επαφέ. Πάντοτε. Πάντοτε. σε <Το> η θα τα πούμε πάλι Τετάρτη, Germanica, με το θέμα τη γερμανική εποπτεία στους Δήμου που δεν κάναμε την προηγούμενη Τετάρτη επειδή δεν είχαμε σταθμό. Mm -hmm. Και πάλι την άλλη Κυριακή, 4 ώρα μαύρη λίστα με τον Αντώνη Σαμαρά, 4ο μέρο, νομιζω μέρος. 4ο μέρο, δεξιά και δεν το επόμενο. Έτσι. Και 6 ώρα εστία νομία. Και την Τετάρτη του ή Αθεόφωγου. Α, oh, ναι, Τετάρτη μετά που το παγκερμάνικα, του Αθεόφωγου. Και ενδιαμέσω θα υπάρξει και. Ε, με ειδοποιήσει ο Μπαρδούζο ότι θα κάνει δύο-τρει εκπομπούλε. Θα, θα κάνω κι εγώ μια εκπομπή για την ε, παγκοσμιοποίηση. Φορτσάρουμε κατά λίγο. Θα είναι. ανεβάσουμε τι εκπομπέ που δεν ανεβάσαμε αυτέ τι μέρε, τι οποίε δεν λειτουργούσε ο σταθμό. Έτσι. έτσι. Εσεί, όσοι αποφασίσετε να πάτε σε εκλογέ και όχι να παίχετε συνειδητά, όχι για καφέ στην παραλία, όσοι αποφασίσετε να πάτε σε εκλογέ, Τιμωρίστε του. Θυμηθείτε τι σα κάναν τα χρόνια αυτά που περάσανε. Διεκδικήσετε την ελευθερία σας. Επιτρέπεται η σύλληψης και πυλάκησης παντός προσώπου, ανεφτυρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως, ήτι ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόπορος κατάληψη.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 Πάσει κυβερνάκει τα δούστου θα πυροβολείτε άλλε το πρωί. Οι άλλοι να κοιμάται σχόλιο, Ποια λόγια μπορούν να περιγράψουν τη καγαλωσύνια Πόσες φορές θα αντισταθεί Έχει αρχίσει να φοβάται το ελεύθερο, παιδι, Σχολή και σπίτι και πόλαιο, κινύμα, Δουλειά και σπίτι Στουρνάρι παντησίων Τη γεωπλησίων Νύχτωσε και έχει κουραστή, Κλείνει τίποτα να στενάζει Το ράβιο παίζει μουσική, το ίδιο άσμα ευρεάζει. Συγνώμη, τάλι τα ίδια πάλι. Όλα που ήσουν με στο κεφάλι.